Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικέ δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. Σκάνδαλος στις κούρσες Είναι ζώο νευγενέ. Και τούτη η ιστορία το δηλώνω από την αρχή είναι 100% αληθινή, χωρίς καμιά σάλτσα, χωρίς καμιά προσθήκη και χωρίς καμιά παραλλαγή. Τηνίω, ειλικρινό και ενυπογράφο. Το παιδί είναι ένας αλήταρο με μυαλό. Μύρισε τη σάπια αλμύρα του λιμανιού. Έκανε κάτι μικροαπάτες, έφερε βόλτα όλη την αλυτία, μισο αγαπητικός, μισο μισο κατεργάρης, δεν τα κατάφερνε και καλά. Βρέθηκε μια δουλειά με κάτι χασίσα, του λένε οι μεγάλοι. Πας στο να πάω. «Εντάξει, τον δασκαλέψανε, είναι μια βίλα συγκορνής τη Αλεξανδρίας, θα βρει τον κύριο Στέλιο, θα πεις αυτό και αυτό και θα φορτώνεται το πράμα για πιο μέσα, Κάιρο, Μανσούρα, Κάφρελ, Ζαγιάτ, Ιμπραϊμία, να φουμάρουν οι και να δοξάζουν τον Αλάχ». Βγήκε το παιδάκι Μιχάλης το όνομα στην Αλεξάνδρεια. Πήρε στο Ράμλη το τραμ, κατέβηκε να βρει τη βίλα, τι να δει Μόλις που τον είχαν πιάσει τον κύριο Στέλιο Και τον τραβήξαν οι αράπικες φυλακές περί λαθρεμπόριων ναρκωτικών Όλα τούτα να πούμε γίνονται τον καιρό του Φαρούκ Που η Αίγυπτος να πούμε δεν είναι σαν σήμερα Άλλο είδος Μένει το λοιπόν ξέμπαρκο το παιδάκι ο Μιχάλης Και δεν έχει παραπάνω από μια μισή λίρα να κάνει πορεία Τέλο πάντων πάει σε κάτι καφενέδε ελληνικού, του έχουν πει και από τον περέα περί Σαΐτα τα, που είναι καλό αλεξανδρινός μάγκα, γνωρίζεται, κάπως τη βολεύει κανένα δύο εβδομάδε, αλλά ξένος τόπος άγνωστοι άνθρωποι. Άρα πια και να μυρίζει μουχλα η γης. δεν τον φέρνει καλά το βιολί. Λέει, Λέει. του Σαΐτα θα πάω στο Κάιρο. Τρελώσει ρε. Το Κάιρο δεν είναι Αλεξάνδρια, τρία εκατομμύρια κόσμος και μέσα σε αυτό 40.000 Έλληνες παρμένοι σε όλε οι που θα κάνεις Μαχαλά. Αυτό θέλω να μην ξέρουν. Θα πάω στο Κάιρο. Του ρίχνει ένα δεκάλληρο Ρωσαίτας, άντε και Σαλά, να ξανασμίξουμε. Βγαίνει με το λεωφορείο στο Κάστρεν Νίλο Μιχάλης και τα χάνει. Μεγάλη πολιτεία. Βλέπει το Κάιρο, χρειάζεται μούσου λαζαδίς που Τη φουντάρι τέλο πάντων σε ένα ξενοδοχείο ελληνικό, το Λούνα Πάρκ του Καλομύρι, κόβει τα κόζα και λένε όλοι περί άλογα και περί κούρσες. Εδώ γίνεται παιχνίδι γερό, καθώ οι Άραβες το έχουν μέσα στο αίμα του τα και είναι να πούμε θρησκευτικό πράγμα. Έχει δύο υπόδρομου στη Χελιμία και στην Γκεζίρα το Κάιρο και γίνονται κούρσες τρει φορέ τη βδομάδα. Πότε εδώ, ποτέ εκεί. Με το πεντόληρο που του περίσευε, πάει στην Κεζίρα ο Μιχάλη, μπαίνει, Βλέπει τον υπόδρομο από Ρωτάει, δεν εδώ αλλά οι καλοί οι παίκτες, οι μεγάλοι, οι πλούσιοι δεν έρχονται, παίζουν απόψε. Πώ γίνεται? Με του bookmakers. Δηλαδή δίνεις ένα γραφείο μια λίρα α πούμε να σου παίξει για λογαριασμό στο τάδε άλλο Το γραφείο τώρα κάνει ό,τι θέλει. Ή το παίζει ή δεν το παίζει. Λογαριασμό ζηκό Άμα το άλογο έρθει, το όχι δεν το έχει παίξει, σου πληρώνει εκείνα που κάνει να πάρει. Άμα δεν έρθει, κερδίζει το γραφείο τα λεφτά σου. Κι αν τύχει τώρα το άλογο να έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει, το παίζει και είναι ένα είδος μεσίτη του δικού σου του παιχνιδιού. Όλα τούτα τα γραφεία είναι σοβαροί οργανισμοί, σαν τράπεζες να πουν Και δεν σηκώνουν ποτέ ματσαράγκα. Κέρδισες, θα τα πάρεις, έστω κι αν ζημιώνει πολλά. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> τα γραφεία έχουν εκεί παλήλους. Άμα δούν ότι οι πελάτες τους παίζουν σίγουρα άλογα, τους στέλνουν και κόβουν τα τίκετς στα αλήθεια. Έχουν και άλλου είδου υπαλλήλου, ένα είδο πλασχέ. Από την Παρασκευή δηλαδή, αν πούμε ότι έχει κούρσες την Κυριακή, αμολιώνται και γράφουν του πελάτε, εσά, εμένα, οποιονδήποτε, σε τι ποσό και σε τι άλογο θέλουν να παίξουν. Παραδίνουν λοιπόν στο γραφείο τα λεφτά και τον κατάλογο των πελατών και κάνουν τη δουλειά του. Και αν οι κούρσε να πούμε αρχίζουν στι 2 το μεσημέρι, ο υπάλληλο πλασχέ έχει το δικαίωμα μέχρι 2 παρατέταρτο να γράφει παίκτε. Στι 2 παρα 5 δίνει στο γραφείο του τον κατάλογο συμπληρωμένο και οι bookmakers που είναι στι κούρσες κανονίζουν αν θα παίξουν ή όχι τα άλογα που διαλέξαν οι πελάτες τους. Όλο το κέρδος του bookmaker, εκτό βέβαια από μια μικρή μεσητεία, είναι όταν δεν παίξει τα λεφτά που του έδωσε ο πελάτη και κρατήσει τα λεφτά για λογαριασμό του. Άμα το άλογο δεν έρθει, δεν τα παίρνει τα λεφτά ο υπόδρομο, αλλά τα κρατάει αυτό. Και επειδή όλοι είναι άσχοι και πολύ μελετημένοι στι κούρσες, Ξέρουν αν ένα άλογο πρέπει να το παίξουν ή όχι Και κερδίζουν πολλά Και αυτό γιατί ο κάθε bookmaker πέσει σε κάθε κούρσα με 200 πελάτες 500 και πάνω λίρες Τα πιθανά 100 λίρες τα παίζει και τα πληρώνει. Τα απίθανα δεν τα παίζει Υπολογίζει τα outsider και πρέπει να έρθει κανένα γαϊδούρι πρώτο για να μην το έχει παίξει και να το πληρώσει. Οπότε χάνει, αλλά χάνει από τα κέρδη, του. όχι από τα λεφτά του. Κίνδυνος πάλι να τον κλέψει ο πλασχέτου δεν υπάρχει γιατί του σφραγίζει το βιβλίο με τις παραγγελίες μερικά λεπτά της ώρας πριν αρχίσει ο υπόδρομος. Κατά συνέπεια, ξέρει ακόμα και ονομαστικά ποιοι τα παίζουνε μέσω του πλασχέτου, αφού κρατάει τον κατάλογο στα χέρια του. Έτσι δουλεύουν οι bookmakers. Κι έτσι κάνουνε σ' όλο τον κόσμο, εκτός από εδώ και μερικά άλλα μέρη που απαγορεύονται. Στι σκούρσες της Γκεζίρα, ο Μιχάλης κάθισε καμπόσο στο πάντοκ και χάζεψε τα άλογα που Ήταν ένα ασπροπάρδαλο που τ' άρεσε πάρα πολύ. Λέει, αυτό θα παίξω. Μαρκάρισε τον αριθμό τα μάνια και πήγε και το κόψε. Ο άνθρωπος στον Κισέ γέλαγε. Γιατί ρε. Έτυχε τώρα ο άνθρωπος στον Κισέ και ήταν ερωμιός. Τον άκουσε να μιλάει ρωμαϊκά το λυπήθηκε. Αυτό δεν έρχεται ποτέ είναι ψοφίμι. Δαγκώθηκε ο Μιχάλης, Είχε πέντε λίρε, έδωσε τη μια να μπει μέσα που μένανε τέσσερε. Την πατήσαμε. Μπαίνουνε τα άλογα στο start, φεύγουνε, ακολουθεί τελευταίο το παρδαλό, για ακλάματα είμαστε, και ξαφνικά ανοίγει και παίρνει κεφάλι. Αμάν σφίξου, αμάν σφίξου, μπαίνει στην ευθεία πρώτο, ξεχωρίζει και κύριε. Μάλιστα έρχεται πρώτο με πέντε μίκη μπροστά. Κάνει έτσι στον πίνακα ο Μιχάλης τι να δει. Η μια λίδα τρακόσες δώδεκα παρακαλώ. Εξηγεί ο Γκίσετζης, μη σου κάνει εντύπωση που δεν έχει κόσμο. Γίνεται μεγάλο παιχνίδι απόξω. Χάρηκε κι όλα στα θροπάκη που πιάσε ο πατριώτης το νούμερο τα μάνια. Του τα δίνει. Τα τσεπιάζει ο Μόρτης και είναι ο bookmaker αδερφάκι της μεγάλης θλίψης γιατί δεν το είχε ποντάρει τάλογο και το παίζανε λίρε έξι πελάτες του και την πλήρωνε την ύφη. Τον βλέπει λοιπόν τον Μιχάλη που τα και του λέει γαλλικά «Καλά, εσείς πως είχατε την έμπνευση» Ο Μιχάλης κάτι νουγάει γαλλικά και λέει «Έχω τις πληροφορίες μου, στο μυστηριώδικο να πούμε και σαν χλαμάρα» «Πέζει στη δεύτερη κούρσα, χάν Παίζει στην τρίτη, χάνει άλλες πέντε και βλέπει στην τέταρτη ένα κόπρο, παλιάλογο, κανελή. Τα άρεσε και είχε χαρπά νούμερο. Τέσσερα δηλαδή. Του περνάει από το μυαλό τέταρτη κούρσα, τέσσερα νούμερα και φουντάρει δέκα λίρες πάνω. Έρχεται κύριε και το νούμερο χαρπά και φέρνει 48 λίρες η λίρα. Παίρνει τετρακώσες οκδόντα λίρες στο Μιχαλάκη και πέφτει ξανά μούτρο με μούτρο με τον bookmaker. «Δεν ουβώ να του ρελμάνα με». «Με σε τεν σκαντάλ». «Σκαντάλ σε σκαντάλ». «Εγώ τα κονόμησα». Μοσίου και λέγε εσύ. Κάτι έπιασε κανακοσάρι και συνέχτη κούρσα και ο κύριος ο bookmaker τον κοίταζε χαμένο. «Πού μένετε να σας πάω με τα μάξι μου». « να μην τα πολυλέμε, στον δρόμο γίνανε φυλαράκι, ήταν από τη Συρία ο Μπουκμέικερ, ήταν ρομιός ο Μιχάλης, πήγανε το βράδυ στη Χελμία, ρίξανε κάτι ουίσκια, καλά περάσανε και του ξηγήθηκε ο Σύρος, έλα από το γραφείο να πεις καφέ. Ήπια τσακουζιάτα μας μπου το Μιχάλης, πήγε, ξαναπήγε, είχε κούρσε στην Πέμπτη, έπιασε λίγα, κανα πενιντάρι, γιατί άκουσε το φίλο του, ανήστον λέγανε, και έπαιξε σίγουρα άλογα, μικρό παιχνίδι. Με τη φτιάξη λοιπόν έγινε επαγγελματίας του υποδρόμου και όλο κάτι Βολευόταν. Τώρα όπως γίνεται σε τούτη τη δουλειά γνώρισε τον ένα με τον άλλον όλους τους παίκτες. Και επειδή να πούμε άμα τα πιάνεις στο παιχνίδι τα χαλά εύκολα, ας εμποντήθηκε και έγινε του κουτιού πήγαινε και στα καλά μαγαζιά Κουρσάλ για φαΐ Στην ομπέρζ για κέφι μένα χάος για τσάι Πώς Έπεσε στον καλό κόσμο και έπιασε φιλίες Ξύπνιος ο μάγκας ο Μιχαλάκης Τελειοποίησε και το γαλλικό του Και ο Ανής από τη Συρία τον είχε πια Στο όπα όπα Του λέει λοιπόν μια μέρα Βρε άνθρωπε να παίζεις γιατί να μην παίζεις Αλλά γιατί να μην κονομάσαι απόξω ένα καλό ποσό Πώς γίνεται Κάνε τον πλασχέ Αφού ξέρει όλο τον καλό κόσμο. Ξέρει, οι παράδε θα βγάζει. Άσχημα δεν ήταν η πλάσια ο Μιχάλης Δούλευε με 10% και 1.000-1.200 Σε κάθε υποδρομιακή μέρα τη ένέγραφε Έβγαζε το λοιπόν κάπου 200 λίρες στην εβδομάδα Πολλά λεφτά Όπως τα μελέταγε όμως τούτο δω ο Ανής είχε τζίρο πάνω από 30.000 λίρες στην εβδομάδα Μεγάλο γραφείο και πολύ χρήμα Πάμπλουτος ήταν ο Ανής Και σκεφτόταν ο Μιχάλης τώρα αυτό να πως να το ρίξω να πιάσω μια σερμαγιά δεκαεκοσχιλιάδες λίρες και να γυρίσω στην Ελλάδα. Το σκεφτότανε, τα χάλαγε, ζούσε ζωή μου και στο τέλος τη βρήκε τη λύση. Ήταν ένας Ιταλός, Ρικάρντο Τόσι τον λέγανε, τη παιδί και αυτός, που τα κατάφερνε χωρίς να τάχει. Γύριζε δηλαδή στο μεγάλο κόσμο, κοψοντημένος και περίφημος, τα χάλαγε, έκανε δουλειέ του ποδαριού και ονειρευότανε να πιάσει την καλή. Και τάπεζε και στις κούρσες, και τάπεζε και στον μπακαρά, και τάιζε και τα γυναικάκια, μοστραριζότανε δηλαδή πως τον ξέρανε. Αλλά ξέρανε και ότι δεν τάχει. Ο Μιχάλης έπιασε φιλίες με τον Ρικάρντο, του ρίχνε και έκανα πεντόλιρο τον έλεγε στεγνό, και ένα βράδυ στο σπίτι ενός αμπάζα, έπαιζε ρουλέτα ο Ιταλός και έκανε μπλόκο η αστυνομία. Στο παιχνίδι πάνω τους πιάσανε όλους και τον αμπάζα μαζί, κι ας είχε μεγάλο όνομα, και τους κουβαλήσανε στο καρακόλι. Κοιμότανε ο Μιχάλης που τον πήρε στο τηλέφωνο Ρικάρντο. Βγαίνει μη πάσα μια μόλι το Σεριόζα. Πήρε ένα ταξί, έτρεξε και το βρήκε μπαουλαρισμένο. Κι όπως έκοβε τα κόζα ο Μιχάλης να σου και μπανίζει το δικητή του τμήματος με πεινασμένο μάτι. Κινώ τον καιρό στην Αίγυπτο παίρναγε πολύ τον Μπαξίση και πιο πολύ στην ασυνομία γιατί οι φουκαράδες ψοφάγανε τις πείνας. Πάει λοιπόν διπλάρωτός και του ρίχνει ένα ολόκληρο πενιντόλυρο στη ζούλα. «Τι θέλεις», αληθώρησε ο διοικητής. «Το παιδί», λέει ο Μιχάλης, «δε Για δουλειά πήγε και τον πήρε το σκέντριο. «Μάλιστα, κάνει ο διοικητή που το πίστεψε, 50 λίρες, να φύγει». Βγήκαν όξο με τον Ρικάρδο, «μπράβο, γκράτσια, άστα μωρέ αυτά». Και το μυαλό του Μιχάλη ήταν τώρα στο διοικητή και στη δουλειά «Πώς τρώνει τα λεφτά από τον Ανίς. Δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες Και γίνεται με το διοικητή, όχι πια φίλη Αδέρφια ο Μιχάλης Πίνουνε κάτι μπουζες Κάνουνε κάτι πονηρά παρέα Και του τη ρίχνει στο τέλος Είσαι να κερδίσεις πέντε χιλιάδες λίρες Καμ, πόσα Πέντε χιλιάδες λίρες Άμεστο στο ηταν γίνεται τέτοιο πράγμα Διότι τέλος πάντων ο ζηγητής να σ' αφήσω να κάνεις γιάρηξη Θα Μπα, λέει ο Μιχάλης, τίποτα απ' αυτά. Αλλά να με κλείσεις μέσα. Μέσα στη φυλακή. Εσένα, εμένα. Ε, πάμε να σε κλείσω. Όχι, πρώτα να φτιάξουμε τη δουλειά. Του κάνει και ένα σχέδιο. Α, σε τρεις δομάδες έχεις τις κούρσες Πρί και θα πεχτούν πολλά λεφτά. Και θα κλέψουμε το ταμείο του υπόδρομου. Καθόλου. Ποτέ αξιόπινες πράξεις. Αλλά... Στις δύο παρα 10 θα έρθω εγώ να μπω στις κούρσες Να βρω τον bookmaker το δικό μου Να του παραδώσω τις παραγγελίες και τα λεφτά Εγώ Στην πόρτα μόλις κατέβω Θα μαλώσω με τον Αράπη Το σοφέρ του τάξι Γιατί θα μαλώσεις Έτσι θα του πω ότι έγραψε πολλά και ότι με κλέβει Ο Αράπης θα θυμώσει Θα με βρήσει και θα του χώσω μια σωμάτι. Τότε θα επέμπουνε τα οργανά σου Και θα με τραβήξουνε μέσα Και λοιπόν τίποτα «Άμα σε ρωτήσουνε, θα βεβαιώσεις ενόρκως ότι εμένα με είχες μέσα από τις δύο παραδέκα μέχρι τις 7 το βράδυ». «Αυτό είναι όλο». «Όχι και κάτι άλλο». «Θα αφήσεις να μου τηλεφωνάνε ελεύθερα». «Θα σε κρατήσω στο γραφείο». «Μάλιστα». «Και θα κερδίσω πέντε χιλιάδες λίδες». «Μάλιστα». «Έγινε». «Τελείωσε από εδώ», τράβηξε τρεχάλα ο Μιχάλης και πήγε στο γραφειο μαλιστα και θα κερδισω πεντε χιλιαδες μαλιστα εγινε τελειωσε απο εδω τραβηξε τρεχαλα ο μιχαλης και πηγε στο Ρικάρδο. Σκέφτηκα ένα κόλπο να κερδίσουμε πολλά λεφτά Νονεβέρο Σταμάτα τα Ταλιάνικα κι άκου να καταλάβεις Σε τρεις δομάδες έχει γκραμπρί Συ Σήξ και ξερός Από το Σάββατο το βράδυ θα χαθείς Και θα πεις ότι ήσουν σε ένα σπίτι και έπαιζες χαρτιά Ήο, εσύ Πρόσεχε τώρα Την Κυριακή το πρωί Θα πας στο γραφείο και θα βρει τον Ανής Θα του δείξει 200 λίρες Ό,τι δήθεν τη κέρδισες στα χαρτιά Και θα του πεις ότι σήμερα θέλεις να παίξεις στο Στον Prix, Ναι πάρολη σι σίξ Το αυτό Μουσική Την τελευταία στιγμή όμως δεν θα κόψεις τύχημα Θα ζητήσεις εμένα Μουσική Εσένα Μουσική Ναι θα πει ότι αν θες να τα παίξει, δίκιο είναι να τα παίξει από μένα για να κερδίσω και εγώ το 10% από τις 200 λίρε αφού είμαι και φίλος σου. Ο Ανής σου πει ότι γυρίζω να πάρω παραγγελίες και εσύ θα απαντήσεις ότι θα με βρεις στο μεσημέρι στο γκόμπι, το μεσημέρι στον κόμπι, το ζαχαροπλαστείο, γιατί περνάω κι από εκεί και θα φύγεις. Δεν θα παίξω. Όχι. Το μεσημέρι θα ταμώσουμε στον κόμπι, και όπως θα παίρνω παραγγελία για παιχνίδι Θα πλησιάσεις με 200 λίρες στο χέρι Και θα ζητήσεις να σου γράψω ένα διπλότυπο πάρον Θα μας δούνε οι παίκτες Νο καπίτο. Είσαι βιδέλο Μοσχάρι γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις Εγώ θα πάρω τις 200 λίρες μπροστά στου άλλους Και θα κάνω ότι σου γράφω διπλότυπο Αλλά δεν θα σου γράψω θα τα αφήσω κενό και θα συμπληρώσω του επόμενου αύξοντες αριθμού. Έτσι, όλο ο κόσμο θα μπορέσει να βεβαιώσει ότι έπαιζε μπροστά του 200 λίρε. Μπένε. Προηγουμένω, όλε τι τρει εβδομάδε πριν από τον Grand Prix θα πηγαίνει στο γραφείο του Ανή, θα με ζητά, θα με βρίσκει μετά και θα παίζει 5-10 λίρε για να μην υποψιαστούν ότι με ζήτησε μόνο εκείνη τη μέρα. Κατάλαβες. Συ. Ακτόρα. Την ημέρα του Grand Prix. «Θα πας στις κούρσες. Εγώ θα είμαι κρατούμενος στην ασυνομία. Περκέ. Για να γίνει το κόλπο. Μόλις έρχεται ένα άλογο πρώτο, θα πηγαίνεις στο τηλέφωνο και θα μου τηλεφωνήσεις. Θα σου δώσω τον αριθμό». Ήρθε πρώτο το τάδε άλογο με τον τάδε αριθμό. Στην ασυνομία θα σου τηλεφωνώ». «Ναι. Ύστερα θα βρίσκεις τον ανήσ και θα του «Αυτό εγώ το έχω παίξει με τον Μιχάλη». Και θα φεύγεις». Κι μα σε ρωτάει που είναι ο Μιχάλης, θα λες, δεν ξέρω, εγώ τον είδα το μεσημέρι στον κόμπι, αλλά δεν τον ξανάδωνα. Και εσύ τι θα κάνεις. Εγώ κάθε άλογο που έρχεται, θα το σημειώνω στο δελτίο σου ότι το παίξεις. Στο κενό δελτίο με κανονικό αυσονταριθμό. Έτσι τα λεφτά σου πάρολη στο πάρολη θα πολλαπλασιάζονται και θα τα πιάσουν και τα έξι άλογα. Μα αφού δεν θα έχει παραδώσει το δελτίο που έπαιξα. Δεν μπορούσα να το παραδώσω γιατί με πήγανε μέσα και είμαι κρατούμενο στην αστυνομία. Και θα σου πούνε γιατί δεν τηλεφωνούσες. Γιατί ο αστυνόμος θα βεβαιώσει ότι δεν μου το επέτρεπε και ότι με έπιασε στις 2 παρα 10. Επίσημος βεβαίωσης της αρχής είναι ο αστυνόμος που σ' άφησε και τον έβαλα στο κόλπο. Μεγαλειώδη. Το σκάνδαλο στις κούρσες έγινε ακριβώ έτσι. Ο Μιχάλης πιάστηκε στις 2 παρα και έπαιρνε τηλεφωνήματα για κάθε άλογο μέχρι την πέμπτη κούρσα. Συμπλήρωνε λοιπόν το δελτίο του Ρικάρντο. Ανάμεσα πέμπτη και έκτη κούρσα τηλεφώνησε στον Ανής ότι είναι κρατούμενος και που να ο να έρθει ο συμπλήρωσε με το τηλέφωνο και το έκτο άλογο. Το κέρδο έφτασε τις 22.000 λίρες και ο αστυνόμος βεβαίωσε ενόρκος ότι τον έπιασε πριν αρχίσουν οι κούρσες και επειδή χτύπησε ένα αστιφύλακα, μιλημένο, τον απομόνωσε. Οι εφημερίδες γράψανε, έγινε θόρυβος, ο Ανής τράβαγε τα μαλλιά του, ο Μιχάλης έκανε τον κουτό γιατί δίθεν δεν ήξερε ποια λογα ήρθανε, παίκτες μάρτυρες από τον κόμπι βεβαιώσανε ότι είδανε με τα μάτια τους τον Ιταλό να παίζει 200 λίρες και ο Ανής για να κρατήσει τη φήμη του γραφείου του αναγκάστηκε να πληρώσει. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο τρομερή. Ο Μιχάλης έπεισε τον Ανής ότι θα καταφέρει τον Ιταλό να υποχωρήσει στις 18.000 λίρες για να μην έχουν στο γραφείο τόση ζημιά. Από την άλλη μεριά ζήτησε ένα χαρτί του Ιταλού ότι δέχεται με τόσα για να μην έχουν δικαστήριο όπως το βεβαίωσε. Πήρε λοιπόν ο Μιχάλης στις 18.000 λίρες να τις δώσει του Ιταλού, μπήκε στο αεροπλάνο έτοιμος και έφυγε χωρίς να πληρώσει ούτε το Ρικάρντο Ούτε το διοικητή του κνήματος Αυτή είναι η υπόθεση με το σκάνδαλο στις κούρσες Που την ήξερε τότε όλο το Κάιν <Κι> Και μετά σου λέει ότι ο ύπος Είναι ζώων ευγενές <Κι> Νίκου Τσιφόρου τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσεις Ερμή. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μαχασχέτας Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.